Πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Κοντοδιώργη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κοντοδιώργη. Υπάρχει μία, έτσι, ένα κλίμα σχετική αισιοδοξία στην κυβέρνηση μετά το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής της Βεξέλης όπου με ένα μειωμένο ευρωπαϊκό προπολογισμό η Ελλάδα κατορθώνει πάρει ένα ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει καμία σχέση, θεωρείτε αυτό, με την πραγματικότητα. Πρέπει να μας κάνει να χαμογελούμε. Θα μπορούσε να είναι μια αφετηρία για ανάπτυξη, όπως λένε. Κοιτάξτε, το, το ερώτημα ε, που τίθεται είναι σε ποια βάση θα τοποθετήσουμε την αισιοδοξία. Ε, αυτό που θέλησε ο ελληνικός πολιτικός κόσμος και οι διεθνείς των αγορών, που εκφράζεται από την Τρόικα, ε, να πετύχει στην Ελλάδα, το πέτυχε. Δηλαδή να οδηγήσει στην εξαθλίωση μέσα από μια βίαιη υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν πρόκειται για ύφεση. Ύφεση, ξέρετε, έχουμε όταν η δυναμική της οικονομίας δεν βοηθάει. Ε, εδώ δεν έχουμε ύφεση. Έχουμε βίαιη παρέμβαση ε, στην, στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ε, όλα τα επιχειρήματα ότι αυτά έγιναν διότι είχαμε πρόβλημα χρέους ε, που είχαμε αλλά ήταν αντιμετωπίσιμο και είχε άλλη βάση ε, ότι ζούσαμε πάνω από τα όρια της, της, των δυνατοτήτων μας μέγα ψεύδος ε, γιατί δεν μας δείχνουν πότε σταματάνε αυτά τα όρια των δυνατοτήτων μας και βεβαίως η λογική του ότι Εάν δεν φτάσουμε στο βυθό ε, δεν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Ε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται σε καταφανή αντίθεση με το σκοπόμενο. Ούτε η ανταγωνιστικότητα θα βελτιωθεί, ούτε τίποτε. Έρχεται δει ε, κανένα από τα κόμματα και ιδίω αυτά που κυβερνάνε να θέτουν το ζήτημα Τη ε, ανασυγκρότησης του κράτους, γιατί όλες οι μελέτες δείχνουν ότι δεν είναι το κόστος εργασία το οποίο δεν βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ανάπτυξεις, δεν υπάρχει απελευθέρωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Ε, επομένως, υπάρχει μια δημόσια διοίκηση την οποία την, την αποδομούμε όλο ένα και περισσότερο, αλλά δεν παίρνουμε μέτρα να λειτουργήσει, δομικά μέτρα εννοώ. Ε, Συνεπώ πώ θα έρθει κάποιο να επενδύσει όταν θα έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη ε, δημόσια διοίκηση, την πολιτική τάξη, η οποία λειτουργεί ω αρπακτικό επάνω τη και συγχρόνως μια νομοθεσία η οποία ε, προϋποθέτει την διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Εσείς, συνομίζω που σας διακόπτω, εκτιμάστε και πιστεύετε ότι ακόμα και τώρα, εν μέσω κρίσης, που υπάρχει περιπτώσει τόσα έχουν ακουστεί, τόσα έχουν αποκαλυστεί. Ε, και επειδή δεν υπάρχει και χρήμα πλέον στην αγορά, δεν γίνονται προμήθειες από το δημόσιο. Υπάρχει ακόμα σε επίπεδο πολιτικού συστήματος διαφορά, υπάρχει ακόμα πολιτική διαφορά. Εγώ θα σας το θέσω διαφορετικά το ζήτημα, γιατί η διαφορά υπάρχει παντού. Αλλά θα σας το θέσω διαφορετικά. Ε, θα εμπιστευτεί κάποιος αυτό το πολιτικό σύστημα για να έρθει να επενδύσει. Mm. Δηλαδή... Ε, όταν έχουμε ολόκληρη την κοινωνία στο περιθώριο αυτή τη στιγμή στο περιθώριο μιας εξαθλίωσης και όχι στο περιθώριο έξω από το πολιτικό σύστημα γιατί αυτό είναι, είναι δεδομένο ε, και εξακολουθούν να μην αγγίζουν την ομοθεσία η οποία ε, έχει αυτό το στίγμα και σε σχέση με το παρελθόν τη διαφθορά και σε σχέση με το παρόν, τη διαχείριση το ερώτημα είναι εάν απομένουν ακόμη χρήματα ή διαφθορά Υπάρχει και όταν φορολογείται ο μισθωτός και δεν συλλαμβάνεται η φοροδιαφυγή εκεί που πραγματικά υπάρχει. Όταν φτιάχνουν μια ολόκληρη λίστα 54.000 ανθρώπων στο, στο τράπεζα της Ελλάδας, αλλά δεν περιέχεται μέσα κανένα επικίνδυνο πρόσωπο. Τόσο πολύ αγνή και άσπηλη είναι η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην περιέχονται να μην περιέχεται κανένα στις 54.000 ενώ εσείς, στη μικρή λίστα των 2.000 είναι τόση ότι προφανώς όχι, προφανώς όχι αλλά θα μπορούσε να στείλει κάποιος ότι οι 54.000 που είναι τα πρόσωπα που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό παραμονές της εγκρίσης ή κατά τη διάρκεια της εγκρίσης ότι οι άλλοι που εσείς υπονοείτε και σωστά υπονοείτε τα είχαν βγάλει πολύ νωρίτερα ε, δεν τα έβγαλαν, τα έβγαλαν και νωρίτερα τα έβγαζαν κατά σύστημα και κυρίως Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το κράτος δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν με όρους αυτονομίας οι υγιείς δυνάμεις της χώρας. Θέλουν, παραδείγματος χάρη, μια αστική τάξη η οποία να είναι σε απόλυτη συναλλαγή με το κράτος. Θέλουν ε, να ε, αφήνουν ελεύθερη τη φοροδιαφυγή όλων όσοι είναι εμπλεγμένοι στο πολιτικό σύστημα και στον περίγυρό του, αλλά ε, επειδή πιέζονται από την Τρόικα επι, επιζητούν να λύσουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους. Το ερώτημά μου είναι το εξής κύριε Κοτρώτσε. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει όταν δεν υπάρχει κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα. Και δεν, λέω, δεν εννοώ ότι κράτος δικαίου με τέτοια ανεργία, με τέτοια εξαθλίωση, με ανασφάλεια του καθενός μας από το δρόμο μέχρι το σπίτι του, ε, δεν... Μπορεί να υποστηρηθεί κοινωνικά το κράτο δικαίου. Ενώ το πολύ απλό ότι δεν υπάρχει ισότητα ενώπιον του νόμου ούτε μεταξύ των πολιτών, ούτε μεταξύ των επενδυτών βεβαίω, εάν δεν είναι στο σύστημα τη διαπλοκή, αλλά ούτε και από εκείνου οι οποίοι είναι συντελεστέ του πολιτικού συστήματο. Θέλω να μου δώσω τη δυνατότητα για ένα μόνο λεπτό να πάμε στο διαστημικό διάλειμμα για την 9η ώρα και επιστρέφοντα θέλω να πάμε στο διατάφτα. Μπορεί να υπάρξει λύση όπω βλέπετε σήμερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Ή είναι αντιέξοδη η κατάσταση, άρα κατεβάζουμε τα μολύβια, κλεινόμαστε στο σπίτι μα, καθόμαστε στον καναπέ και απολαμβάνουμε τα τουρκικά σύριαλ παραδείγματο χάρη. Επιστρέφοντα, θέλω να μου σε αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ. Είναι δύο λεπτά μετά τι 9.00. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, στον πρώην Πρίτανη του Παπαδίου υπάρχει λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή α, θα έλεγε κανείς ότι το μεγάλο επιχείρημα, το μεγάλο Και τώρα βεβαίως έχουν ανανοίξει και μπορούν να δηληφθούν τα λάθη τους και να κάνουν την αυτοκριτική τους μπορούν να το χειριστούν καλύτερα Ας ξεκινήσουμε από την υπόθεση ότι αυτοί ξέρουν το φάκελο ξέρουν να διαχειριστούν τα πράγματα και έστω και αν είναι υπόλογοι από το παρέλθον τώρα έχουν αλλάξει άποψη ποια είναι τα τεκμήρια που μας δείχνουν ότι έχουν αλλάξει έχουν αλλάξει το παραμικρό στη χώρα όλοι συζητούν τι λύσεις θα βρούμε σε, ε, σε ό,τι αφορά βε στην επιβάρυνση της ε, μάζας της κοινωνίας, των μισθωτών, των ε, ακινήτων κλπ. Αλλά καμία αλλαγή δεν έχει παρουσιάσει κανείς σε αυτό που αποτελεί το κεντρικό πρόβλημα, δηλαδή το κράτο και την ομοθεσία του. Και το πολιτικό σύστημα εννοείται. Ε, ξέρετε, έχει ένα χάρισμα αυτό το πολιτικό σύστημα να μπορεί να διαλύει τη συλλογικότητα του Έλληνα, της ελληνικής κοινωνίας. Να την διαχειρίζεται κατά μόνας, άρα να κάνει ό,τι θέλει. Εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι η αιτία αυτού του προβλήματος, εκεί πρέπει να σταθούμε, σε αυτή την απόλυτη αναντιστοιχία μεταξύ της, ε, των πολιτικών που ασκεί το κράτος, το πολιτικό προσωπικό, και της κοινωνίας. Αυτό τι σημαίνει ότι μπορεί με όλη του την άνεση να εξαπατά την κοινωνία στις εκλογές με ένα πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλει και την άλλη μέρα, χωρίς να έχει αλλάξει το παραμικρό, να μπορεί να λέει οτιδήποτε χωρίς να ε, έχει να δώσει λόγο σε κανέναν. Εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα για να δείτε ότι δεν είναι μόνο ότι βυθιζόμαστε κατά τρόπο ανήκεστο αλλά και ότι δεν υπάρχει διέξοδος μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα. Εάν για το δημοσιονομικό, που σημαίνει ποιος πληρώνει στο τέλος. Ετίθετο το ερώτημα και στην κοινωνία, αν δηλαδή αντί να έχει μόνο σήμαντη εξάρτηση για το τι θα περιλαμβάνει το δημοσιονομικό από την Τρόικα, έπρεπε να ερωτηθεί και η κοινωνία για να συνενέσει, θα είχε το ίδιο περιεχόμενο. Προφανώς όχι, πάλι... Θα έβρισκαν τρόπο να αντισταθμίσουν. Προσέξτε, εάν το σύστημα επεβάλετο, ναι. επέβαλε την ε, σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας ενώ. Ναι. Ξέρετε γιατί θέτω το ερώτημα αυτό. Για να δείξω ακριβώς που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία είναι έξω από το πολιτικό σύστημα. Ότι ακόμα και αν κατέβει ολόκληρη στον δρόμο να διαδηλώσει με τον τρόπο της διαδήλωση θα την γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων, θα γυρίσουν πίσω ο κόσμος στο σπίτι του και θα μάθει ότι πήραν άλλα μέτρα από αυτά που δια... ζητούσε η κοινωνία, σημαίνει ότι υπάρχει μία μεγάλη τρομακτικού διαμετρήματος ανισορροπία, που κάνει το πολιτικό προσωπικό να μην έχει καμία εξάρτηση και καμία σχέση με Λα... την κοινωνία. Να έτσι, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ότι αυτό που λέτε τώρα μπορεί να γεννήσει η τοπάθεια. Εάν δηλαδή Όχι. κάνει έξοδος οποιουσδήποτε αγώνας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, τότε καθόμαστε στο σπίτι Όχι. Η απάντηση είναι στον αντίποδα ακριβώς. Ότι η δύναμη της κοινωνίας είναι τρομακτική. Αρκεί να διαμορφώσει μια πραγματική δράση συλλογική η οποία, με την οποία θα δείξει τα δόντια της. Θα δείτε ότι και η Τρόικα και η πολιτική τάξη της χώρας θα αλλάξει άρδιν πορεία. Δεν <Κι> θα να είναι αυτό, Καλίκητα, Μια μεγάλη γενική απεργία Δεν, Δεν φτάνει η απεργία. Όπως έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, κύριε Κοτρότσο, ένα, ένα, δύο δυνατότητες προσφέρονται στην κοινωνία. Ή η εξέγερση, ώστε να τρομάξει τον κόσμο, αλλά να διαλυθεί και το σύμπαν. Ή μια συνδεταγμένη παρέμβαση που δεν θα έχει να κάνει μόνο με τους αγρότες, βλέπετε ότι τους τρέμουν, έτσι. Μήπως μια συντεταγμένη λοιπόν παρέμβαση που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την κοινωνία από τους άνεργους μέχρι τους εξαθλιωμένους και η οποία θα στοχοποιεί τους υπεύθυνου, θα τους θέτει μπροστά στο ερώτημα που έχει να κάνει και με το παρελθόν, που δίνουν αμνηστία και για το μέλλον του πολιτικού συστήματος, και για τις πολιτικές τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να παριστήσουν διάφορα στοιχεία, διάφορες ομάδες και αυτό να εκτραπεί και να έχουμε μια κοινωνική ε, αναταρροφή. Θα, κατά... θα σας απαντήσω σε αυτό. Κατά... Θα σας απαντήσω. Ε, όταν θέτω το ερώτημα με αυτό τον τρόπο ε, εξηγώ ακριβώς που υπάρχει το πρόβλημα. Γιατί η κοινωνία υφίσταται τα ραπείσματα τα οποία υφίσταται με τόσο συντεταγμένο και μονοσήματο τρόπο. Εάν με ρωτήσετε αν θα γίνει αυτό θα σας απαντήσω όχι, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει. Αλλά αυτό όμως υποδεικνύει και μια κατεύθυνση η οποία μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή ανεξέλεγκτη. Ε, δείχνει επίσης ότι αυτό το πολιτικό προσωπικό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν εισπράξει το μήνυμα το οποίο βγαίνει από αυτή την πραγματικότητα, διότι όπως ξέρετε έχουν κρατήσει το σύνολο των κεκτημένων τους από το μισθό τους μέχρι τα πάντα. Δεν έχουν αλλάξει το παραμικρό σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές αλλά και τη δομή του πολιτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, βλέπετε πώς διαχειρίζονται την υπόθεση της, των εξεταστικών. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ασκούν δικαστική αρμοδιότητα ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργεί ως το λευκαντήριο για όλες τις ανομίες τι οποίες διαπράττουν οι ίδιοι και οι πέριξα αυτών. Ε, αντιλαμβάρεστε λοιπόν ότι αφού δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν στο πραμικρό δεν θα αλλάξουν και οι πολιτικές τους. Συμφωνούν πάρα πολύ καλά με την Τρόικα στο τι πρέπει να γίνει ε, διότι αυτή τους δίνει την ομιμοποίηση για να υπάρχουν διότι εάν η Τρόικα τους εγκαταλείψει, να είστε βέβαιος ότι εκεί θα έχουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στη χώρα. Αλλά όταν όμως μία άρχουσα τάξη λειτουργεί ως δυνάστης πάνω σε μία κοινωνία θεωρώντας ότι μπορεί να κρατήσει το σύνολο των κεκτημένων της θεσμικών και υλικών ε, οδηγώντας την κοινωνία σε εξουθένωση και σε περιθωριοποίηση σημαίνει ότι είναι έτοιμη για όλα. Είναι έτοιμη δηλαδή να μην εισπράξει το μάθημα της ιστορίας που δείχνει δύο πράγματα, ξέρετε. Ότι εκτρέφεται με αυτόν τον τρόπο η ακραία διάσταση της πολιτικής συμπεριφοράς μικρών ομάδων και από την άλλη μεριά αυτές οι μικρές ομάδες μπορεί να στραφούν όχι εναντίον τους αστυνομικού πια ή εναντίον οποιουδήποτε άλλου, αλλά εναντίον τους. Ε, και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανείς πια για όχλο, ξέρετε, ή για οχλοκρατία, διότι σημασία έχει ποιος την παράγει. Είναι καιρός είτε μία από τις πολιτικές δυνάμεις, είτε κάποια πολιτική δύναμη, ελπίζω να συμβεί κάποια στιγμή, να εισπράξει το μήνυμα της κοινωνίας και να δημιουργήσει ένα καινούριο πρόταγμα και πολιτικού συστήματος, αλλά και πολιτικών που θα ακολουθηθούν, ώστε να απελευθερωθεί από αυτό το δυναστικό σύστημα που παράγει και αποδέχεται στους κόλπους του μόνο τα σκουπίδια αντί για τη φιλοδοξία. Έχετε δει κανέναν να θέλει να μείνει στην ιστορία, ξέρετε, όταν έχει κανείς την τύχη να γίνει πρωθυπουργός. Ε, ανεξαρτήτως του αν τους έχει, τους έχει οδηγήσει εκεί στην ηγεσία ο, ο μηχανισμός, οι μηχανισμοί που ξέρουμε ότι ε, κινούνται γύρω και δημιουργούν τι ε, πολιτικέ ηγεσίε. Θα μπορούσε να περιμένει κανεί ότι θα φύγουν από τα μικρά και ταπεινά ζητήματα και θα φιλοδοξήσουν να μείνουν στην ιστορία ενό τόπου. Είναι πρωτοφανή, δεν, δεν γίνονται όλοι οι πρωθυπουργοί. Λοιπόν, πάρτε του πρωθυπουργού του Ευρώ, λοιπόν. Οι πρωθυπουργοί του Ευρώ τι φιλοδόξησαν. Από τον κύριο Σιμίτη, ο οποίο ακόμα διατείνεται ότι κράτο δικαίου είναι. Η, η πολι... η... το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα το οποίο δεν ε, εμπεριέχει την ισότητα ενώπιον του νόμου και την υπαγωγή στη δικαιοσύνη των πολιτικών αυτή πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου και αυτό λέγεται κράτος δικαίου στον 21ο αιώνα έως τον κύριο Καραμανλή ο οποίος τα άφηνε για αργότερα ο έως τον κύριο αργοτερα τον κυριο παπανδρεου που ξέρουμε τι έχει κάνει και το ερώτημα είναι γιατί δεν παράγει φιλοδοξία. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να παράξει φιλοδοξία. Δεν μπορεί να ισπράξει το μήνυμα. Νομίζουν ότι βυθιζόμενο το ελληνικό πλοίο θα μείνουν στην κορυφή και ελπίζουν ότι θα τους σώσει ο δυνάστης της διεθνούς των αγορών. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ξέρετε, σας άκουσα να ε, σχολιάζετε την ε, διεθνή κατάσταση. Εκεί έχουμε, αν έχω το χρόνο να σας πω με δύο λέξεις, με δύο λέξεις ναι, Έχουμε μία ε, ολική επίθεση της οικονομικής ολιγαρχίας και δεν μιλώ ούτε με μαρξιστικούς όρους ούτε με φιλελεύθερους η, ολι, η οικονομική ολιγαρχία είναι μία ορισμένη εκδοχή της οικονομίας η οποία δεν παράγει Πλούτο, δεν έχει την παραγωγική βάση δηλαδή στα χέρια της αλλά ε, διατηρεί και κυριαρχεί στο χρηματοπιστωτικό και στο εμπορικό σύστημα. Σημαίνει δηλαδή ότι άλλοι παράγουν και αυτοί συσσωρεύουν με αποτέλεσμα να μετατρέπουν την συσσώρευση αυτή σε πολιτική ισχύ. Η πολιτική δύναμη λοιπόν έχει αυτόν τον λεγόμενων αγορών είναι εκείνη η οποία έχει κατορθώσει αυτή τη στιγμή να χειραγωγεί στην ολότητά της την πολιτική τάξη των δυτικών χωρών επομένως να υπαγορεύει τις πολιτικές, επομένως οι πολιτικές των δυτικών κρατών, το ξέρουμε άλλωστε είναι πολιτικές οι οποίες αποβλέπουν στο συμφέρον των αγορών και όχι στο συμφέρον των κοινωνιών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί μας έχουν μεταφέρει ως πειραματόζωο. είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, ξέρετε την νεότερη τουλάχιστον, δεν γνωρίζω και στο παρελθόν, που ε, μια χώρα επιλέγεται, αφού την παραδίδουν οι πολιτικοί της, ως πειραματόζωο για να πραγματοποιηθεί μια βίαιη υποβάθμιση, του, του εισοδήματος και του παραγωγικού ιστού της χώρας και αυτό το ονομάζουν ύφεση. Δεν τους ενδιαφέρει το χρέος, γι' αυτό και το κουρεύουν με άνεση. Δεν τους ενδιαφέρει η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο θεσμών και λειτουργία του κράτους. Τους ενδιαφέρει η, η ανταγωνιστικότητα που διέρχεται μέσα από μια εξαθλίωση. Αλλά στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Κοτρότσε, όπως είναι τα πράγματα, και δωρεάν να δώσουμε την εργασία μας, και δωρεάν να δώσουμε... Τον ιδιωτικό και τον δημόσιο πλούτο το μόνο που θα πετύχουμε είναι να έρθουν όλα αυτά τα παρασυντικά κεφάλαια από το εξωτερικό να επενδύσουν για γρήγορο κέρδο, αλλά δεν θα δημιουργηθεί πολιτική παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Γι' αυτό και λέω έχει σημασία να ξέρουμε προ ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούμε στην έξοδο, προ την κατεύθυνση τη παγίωση αυτή τη εξαθλίωσης ε, στο βυθό, γιατί έχουμε βρει και τον τρόπο να βυθίζουμε το βυθό και να πηγαίνουμε πιο κάτω ή προς την κατεύθυνση μιας ανάταξης της χώρας υπηρετώντα το συμφέρον της, δηλαδή το συμφέρον της κοινωνίας. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά κύριε Κοτρός, και εγώ ευχαριστώ.